Σας έγραψα τα παθήματα του ποιηματίου μου με την προεξέταση του Β. Πλην, εκείνα ήσαν παιχνίδια. Ακούσατε τώρα θαύματα και μεγάλα θαύματα. Έστειλα την αντίτυπα αυτού εις τους εν Κωνσταντινού μου. Έτυχε να το ειδεί ο Άγιος Ιγούμενος Ιλαρίων και εδαιμονίσθη και ύβρισεν άπειρα όλους τους εν Παρισίοι σπουδάζοντας. Εμένα δε, «Με φοβέρισε να με προδώσει στην πόρτα. Εγέλασα δια την μανία του Αγίου και γελών έγραψα τα εξής προς την αφήλων μου Κωνσταντινοπολίτη». Μανθάνω ότι οι λέξεις «ελευθερία και τα καταβαρβάρων λαόν τρόπεα» εδισαρέστησαν πολλά των κύριο Με κακοφαίνεται δια τούτου, μόλον ότι την αλήθεια σας λέγω, μήτε την πανοσιολογιότητά του, μήτε άλλον ομογενείς, Εφανταζόμι να πειράξω με ταύτας τας λέξεις. Πλην, αδύνατο να ευαρεστήσει τις εισόλους και μορός είναι όστις το ελπίζει. Καθένας εις των κόσμων έχει την όρεξή του. Άλλος αγαπά την ελευθερία, άλλος την δουλεία. Οι ειδικοί μου στήχοι δεν αναγκάζουν τον κύριο να, να αλλάξει όρεξη. Διατί λοιπόν να οργίζεται τόσον και να φοβερίζει να με προδώσει στην πόρτα. Πώς μπορούσα εγώ κατοικών στην άλλη νάκρα της Ευρώπης, να ειξεύρω την όρεξη του κυρίου Ιλαρίωνος, τον οποίον μητε τα εγνώρισα. Και αν την ειξεύρω, ή το δίκαιον να αφήσω την ειδική μου δια την ειδική του, αν η πανωσιολογιώτης του έχει το δικαίωμα να φρονεί όπως θέλει, δια να μην το έχουν όλοι. Ή πόθεν το έλαβε μόνος δια μόνον των εαυτών του και με εξουσίαν ακόμη να βιάζει τους άλλου, να συμφωνούν με τη γνώμη του αλλά τι αυτήν εξουσίαν, ή τι ούτων προνόμιων, ούτε ο κρατεότατος ημών Σουλτάνος, ούτε αίτη ή ήσαν πάμπολα, ούτε άλλος κανείς ή μπορεί να τον δώσει. Έπειτα, αν τον δυσαρεστεί ο έπενος της ελευθερίας, ποιος τον εμποδίζει να γράψει λόγον αυτής, καθώς ποτέ ο εν μακαρία τη λήξη Αθανάσιος ο Πάριος και εγκόμιον τη δουλείας, καθώς τη μορίας ο έρασμο. Του Θέων ως τα προγυμνάσματα είναι ανοιχτά. Η τόπι τόποι έτοιμη, Ο έρμογενης προχειρότατο. Δεν είναι τούτο απλούστερον και συντομότερον παρά να ταράτει την οσίαν χωλήν του και να κινδυνεύει να λιγνεύσει φωνάζον και κινούμενος κατά ανθρώπων οι οποίοι μη δε φαντάστησαν να τον βλάψουν. Ούτε ο κυρίος Ιλαρίων ούτε άλλος κανής έχει δικαίωμα να κρίνει πολιτικό στο ηματίων μου. Διότι αυτό δεν είναι δημόσιο. Ετυπώθημεν αλυσμόνου τους φίλους εμείραστε. Δημόσιον είναι το εκδεδομένον εις τον και ως της το την εικόναν του, α φωνάξει, α φοβερήσει, α κατηγορήσει, α γράψει, α κάνει θέλει. Αλλά δεν ευχαριστήθη μόνον η ο Ιλαρίων. Ιδού τη γράφη τη από Κωνσταντινούπολην προς φίλων του εδώ διατρίβοντα. Ο Ιλαρίων, διοριστής θεωρός τη τυπογραφίας, και λαβών υπογραφήν ότι θα τον δώσουν την τυχούσαν επαρχίαν, έγινε από τώρα δεσπότης δεσποτικότατος. Έδωκε γνώμην να παιδευθούν με ποινήν θανάτου πέντεξι από τους θέλοντας να ενσπύρουν επανάσταση, διανασοφρονιστούν να οι άλλοι. Ιδών ιστοπρος το γλαράκιν ποιημάτιον του πικόλου την λέξην ελευθερία, εμάνει και είπεν ότι θέλει φέρει τον κοραήν σιδηροδέσμιαν. Έφρυξα, ομολογώ, και ακόμη φρύτο αναγυνώσκον την περικοπήν τάφτη. Όχι από φόβον, αλλά από απερίγραπτον αγανάκτηση. Οικούστη ποτέ μεγαλύτερα κακία με περισσότεραν θρασίτητα ενωμένη, να φέρει τον Κοραν Σιδηροδέσμιον. Και τι είναι ο προφέρον τι αυτήν απειλήν. Πατριάρχη, δραγωμάνο, δεζίρη. Όχι, αλλά μυχό τη Εκκλησία. Ιερεύς χρεοκόπους, με παντίας ανοσιουργίας μολυσμένος και καταθίαν παραχώρηση γλιτωμένος από το κάτεργον. Τι ούτως άνθρωπος να φτάσει να φοβερίζει, να φέρει σιδηροδέσμιο τον κοραΐν και να σφάζει τους λογίους. Θεέ μου, εις τι καταντήσαμεν. Και εις ποιον να ελπίσει τη πλέον. Εις ποιον κοινών. Εις ποιον σύνοδον. Εις ποιον ηγεμόνα. Ποιο λόγιο θέλει υπομείνει τη μαστίγα Χειροτέραν και πυρκαγιά και θανατικού και Τούρκων. Αν ο μία Ρώσκε ιερόσιλο είχε ένα αξίωμα αρχιερέο, το οποίο είναι βέβαιο ότι θέλει απολαύσει σαν τα μηδή τη κακουργία του, ή πατριάρχου, το οποίο, όσων φρικτών και αν είναι να νοήσει τη, δεν είναι κατά δυστυχία ένα δύνατον, πάλιν βέβαια δεν υπ μπορούσε να εκτελέσει την κατά του Κοραή του, διότι τον Κοραήν μήτε ο Σουλτάνο ή μπορεί να εγγύσει. Πώς είναι ατιμίαν και βλάβην με άλλα μέσα ήθελε φέρει το γένος και τι ήθελε τους κατεμέ και υπέρεμε αναγκασμένους να ζήσομενοι στην Ελλάδα αφήνω να το στοχαστείτε. Το ποιημάτιόν μου ο οποίον το είδε αυτό είναι αληθώς ανέκδοτο. Εάν αντί εκατόν αντιτύπων εμήραζα τόσα αντίγραφα εις τους φίλους μου τι είχε να γαυγήσει. Έπειτα πόθεν η τόση λίσσα, κατά της λέξεως ελευθερία, ενώ και η τα καπηλεία της Κωνσταντινουπόλεως ψάλλουν. Δεύτε παιδες των Ελλήνων, άνδρες φίλοι των κινδύνων, η πατρίσα σας προσκαλή, ελευθερία, ελευθερίας, πανταχούδια λαλή, Έλληνες άγομεν κτλ. κτλ. Προς τούτης, τι έχει να κάνει ο κοραή με το ποιημάτιόν μου. Είναι υπεύθυνο αυτός, διώς αγράφουν οι σπουδάζοντες οι Ποιος νόμος το προστάζει. Ποια δικαιοσύνη το συγχωρεί. Δεν ευχαριστούνται οι εχθροί του γένους με όσα τον βλασφημούν δια τα ίδια του συγκράμματα, αλλά θέλουν να τον προσάπτουν και τον άλλων τα αληθινά ή φαινόμενα πτέσματα. Αφού εκένωσαν το ποτήριον της πικρίασης στο γύρας του, δεν μένει άλλο παρά να στείλουν κανέναν του Ιλαρίωνος για να τον κεράσει το κόνιον επειδή σιδηροδέσμιον δεν μπορούν να τον φέρουν για να τον βάλουν στον φούρνο Οι αλλογενεί μας κατηγορούν ότι απεκτηνώθημεν τόσον Ώστε ουδέ φανταζόμεθα καλύτεραν κατάσταση Αλλά κλείνομεν εκουσίως των αυχέναι εις των ζυγών Στέργομεν τας αλύσεις, τας αδικίες, τας ύβρις, τας μαστήξης Και τρέχομεν εις χωρίς Είχα να προσφέρω και εις αλλογενεί το μου και φιλοτιμήθην να δείξω όχι οι οποίοι μας αποδίδουν φρονήματα. Αν τούτο είναι αμάρτημα, ομολογούμε διόλου υπεύθυνος. Πριν όμως κόψει την κεφαλή μου η Λαρίων, αν κριτέ και με συγχωρεί το να τους ομιλήσω, ήθελα να τους υπεί τα εξής. Εγώ αποδνίσκω ευχαριστημένος. Πριν όμως υπάγω στον των τόπων της καταδίκης, σας ζητώ μίαν χάρη. Δεν είναι αμφιβολία ότι ως Τούρκοι κάμ Άλλο προδότης μου είναι άραγε άξιος να ζει. Όχι βέβαια. Πόθεν εκινήθη αυτός να με προδώσει. Από αγάπη προς εσάς. Μη τον πιστεύετε. Διότι τι καλόν τον εκάματε. Ή τι καλόν δίνατε να ελπίσει. Δεν εξεύρει αυτός πόσον τα ευεργεσίας. Και πώς τα ανταμείβεται. Από μίσος προς εμέ. Ούτε τούτο. Διότι ούτε τον εγνώριζε. Ούτε με γνώριζε. Από κακία λοιπόν. Μόνον από κακίαν και δίψαν αίματος εκινήθηκατε μου. Με ότι δεν σας αγαπώ και δεν θέλω το καλόν σας. Αλήθειαν λέγει, δεν το αρνούμε. Ως της αγαπά του αδελφούς του, μισή φυσικά τους τυράννους των. Χρέος μου ήταν να σας μισώ και επλήρωσα το χρέος μου. Δεν έπτασα μήτε εις την φύση, μήτε εις την θρησκεία, μήτε εις την πατρίδα μου. Αλλά ξεναντίας καταδικάζομαι εις θάνατον από τους εχθρούς αυτών, Δια την προ αυτού των ζήλων και την αγάπη. Αν ο προδότη μου ήταν Τούρκο, δεν είχα παντάπαση να παραπονεθώ. Αλλά αυτό, από γρεκού γεννημένο, με γρεκού αναθραμμένος και γρεκική θρησκεία ιερεύ, κατηγορεί γρεκόν διόσα έπρεπε να τον επενεί και τον παραδίδει ει θάνατον, ενώ το χρέο του απαιτούσε να τον σώσει κινδυνεύοντα. Τι θέλητε στοχαστεί, Ο Τούρκη κριτέ, αν τη μολά. Επρόδιδε την Ατούρκον εις τους Μοσκόβου. Ή θέλετε βέβαια. Ή θέλετε τον ονομάσει κάκιστον, άπιστον, μυαρών, τέρας της φύσεως. Τι ούτων τέρας είναι ο προδότη μου. Και ως άνθρωποι κι εσείς χρεωστείτε να ελευθερώσετε την ανθρωπότητα από το ατιμάζον αυτήν τέρας. Τι δεν θέλει τολμήσει; Ποιαν παρανομίαν, ποιαν κακουργίαν θέλει φοβηθεί, ως της επρόδοκε των αδελφών του. Αύριον θέλει σα βλάψει, αν τον εμπιστευτείτε. Και Τούρκο αν γίνει, μην τον εμπιστεύετε, διότι είναι φανερά άθεο και θέλει παίξει τον Μωάμεθ, καθώ έπαιξε τον Χριστόν. Μάρτυρας έχω όλου του Κωνσταντινουπολίτες, ότι έφαγε πεντακόσια πουγκία του Συναητικού μετοχίου, ηγούμενο σαν αυτού, και τα κατεσπάθησεν, η Στίνα και οποία εντρέπομαι να υπό. Βλέπετε, όκριτε, ότι δεν ζητώ απολογία για τον θάνατο. Ευτυχία μου νομίζω να ποθάνω δια την πατρίδα. Μιαν μόνον λύπην έχω και μόνον μίαν παρηγορία σας ζητώ. Η λύπη μου είναι ότι αποθνίσκω προδομένος από γρεκόν και η ψυχή μου θέλει παρηγορηθείς των άλλων κόσμων αν καθαρίσετε την γη από τούτον των αλητήριων. Τι αυτά ήθελα υπή προς Τούρκους κριτά. Προς Έλληνες δε και Χριστιανούς όχι εναγόμενος αλλά ενάγων ήθελα προβάλλητα εξής. Πρώτον να καθαιρεθεί ο Ιλαρίων από την Ιερουσίνη, ω και κτλ, κτλ. Δεύτερον, να κηρυχθεί άτιμος, ως υβρίσα και συκοφαντή σα άνδρα σε δια την Σοφία και αρετήν, γέροντα 70 ετή, τιμήσαντα και τιμώντα, ωφελήσαντα και ωφελούντα την πατρίδα, και διότι υβρίζων και συκοφαντών του σπουδάζοντα προ ωφέλειαν αυτονέου, προπυλακίζει του προστάτας και βοηθού αυτόν ηγεμόνα. Τρίτον, να μη λέγεται Έλλην ή Γρεκός ως ανάξιος του ονόματος. Τέταρτον, κανένας Έλλην να μην τον χαιρετά, μήτε να ομιλεί, μήτε να τρώγει και να πίνει, εν ενή λόγο να μη συγκοινωνεί κατουδένα τρόπο με αυτόν, αλλά καθείς να τον αποστρέφεται ως εχθρόν της πατρίδος, ως προδότη και Τούρκων. Αν είχαμε νόμους και κριτάς, δεν ήθελε με είναι δύσκολο να αποδείξω τα αυτά τα κεφάλαια και ο κακούργος δεν ήθελε να εκφύγει καθώς άλλοτε το κάτεργον. Αλλά επειδή κρίτον η ευδοκία κατά κοδρικάν, από όλα εκείνα είμαι θα αν είχα την αδύναμη, ήθελα την μεταχειριστεί όλην δια να παύσω το ανδράποδον από το να κατεσχύνει το γένος και να εμποδίσω το ετιμαζόμενον εις την εκκλησία και τους χριστιανούς σκάνδαλων. Εάν δε κατά δυστυχία, εχθρός του κλήρου και της θρησκείας και της παιδείας, Τίποτε σφοδρότερα δεν ήθελα επιθυμήσει και ενεργήσει παρά των προβιβασμών και θρίαμβων του Ηλαρίονο. Ταύτα, πολλά μέν προ μήκο επιστολή, ο λιγότερα δε προς πέλαγος των σκέψεων, το οποίο ανοίγει η συντόμω του Ομαρ Ηλαρίονο νομοθεσία. Αλλά καιρό είναι να παύσω. Η αγανάκτηση σκοτίζει του οφθαλμού μου και δεν με αφήνει δύναμη να γράψω περισσότερα. Αρκεί να αναφέρω πάλι γυμνού τους λόγους του ανθρωποφάγου Ιγκυσίτορος. Κατά το 1820 έτος, πατριαρχεύοντος μεν του Γρηγορίου, διερμηνεύοντος δε του Ιωάννου Καλλιμάχη, ηγεμονεύοντος δε του μεν Μιχαήλ Σούτζου εν Μολδαβία, του δε Αλεξάνδρου Σούτζου εν Βλαχία, ο Σιναίτης Ιλαρίων, έδωκε γνώμη να τιμωρηθώ με πεντεξ πέντε σπουδαστέ και υπήλησε να φέρει τον Κοραΐν σιδηροδ Ιστερόγραφο. Ελυσμόνισα να σε είπα ότι ο στίχο και τρόπεα κατά λαών βαρβάρων θα αναστήσουν, κατά του οποίου παροργίστη ακόμη ο ρηπαρίων, είναι ευχή τη Εκκλησία Καθημερινή, την οποία δεν είναι παράδοξον να κατακρίνει ο τουρκόπιστος. Ποιο ορθόδοξος δεν εξεύρει το σώσον κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκα τη ευσεβέση κατά βαρβάρων δωρούμενο κτλ. Όταν ο φίλο. Και πρόμαχος της βαρβαρότητος ιεραρχήσει θέλει διορίσει βέβαια να ψάλουν στην επαρχία του τύφλωσον κύριε των λαών σου και χαράμωσον την κληρονομιά σου νίκας κατά ευσεβών της βαρβάρης δωρούμενος Νικόλαος Πίκολος Στοιχεία για την αγορά χαλκού τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλης.